Κεφάλαιον Α, σελίδα 976, στίχη 1 20. 1. Φανέρωσης των Θείων Βουλών περί του Ιησού Χριστού και του πνευματικού σώματός του ήτη της Εκκλησίας, την οποία ο Θεός έδωκεν εις Αυτόν ως άνθρωπον και αρχηγόν της Εκκλησίας, διαναγνωστοποίησε σε όλους τους πιστούς δούλους Του, εκείνα των οποίων οι πραγματοποίησεις σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο πρέπει να αρχίσει γρήγορα. Και εξήγησε ταύτα ο Χριστός του Αγγέλου Του εις τον του Ιωάννην, 2: ο οποίος μαρτυρεί αυτά τα οποία είναι λόγος του Θεού και μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας Του. Και η μαρτυρία αυτή του Ιωάννου στηρίζεται εις όσα ούτω είδε με οράματα και εικόνας και σύμβολα. 3. «Μακάριος είναι αυτός που αναγεινώσκει και εκείνοι που ακούουν τους λόγους της θεοπνεύστου του αυτής προφητείας και τη δασκαλίας και φιλάτουν με ευλάβιαν όσα έχουν γραφτεί σε αυτήν, διότι είναι πολύ πλησίον ο καιρός που θα πραγματοποιηθούν τα αυτά». 4. Ο Ιωάννης απευθύνεται προς τα σεντιμικά επτά εκκλησία που εκπροσωπούν και την όλην εκκλησία του Χριστού. Ήθε να είναι εις σας και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα, ο οποίος είναι ο πράγματι για εξαιαυτού υπάρχον και ο οποίος υπήρχε πάντοτε και θα υπάρχει διαρκώς και στο μέλλον και από τα πλούσια πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που είναι μπρός στον θρόνο του Θεού έτοιμα να σταλούν δια των φωτισμών και των αγιασμών των ανθρώπων, πέντε και από τον Ιησού Χριστόν. «Αυτός είναι ο αληθής και κατά πάντα αξιόπιστος Μάρτη, ο οποίος με το θάνατόν του επεσφράγισε τη μαρτυρία του περί Αληθείας και αναστήθη πρώτος από όλους τους νεκρούς και είναι ο αιώνιος βασιλεύς και εξουσιάζει τους βασιλείς της γης. Εις αυτόν που μας αγαπά και ένεκα της αγάπης του αυτής μας έλουσε και μας εκαθάρισαν από τα σαμαρτίας μας με το αίμα του», 6. Και μας κατέστησε πνευματικών και θείων βασίλειων, να λατρεύομαι και προσφέραμε πνευματικά θυσίαση στον πατέρα του, τον οποίον όσον ανθρωπίσας και εξομοιωθείς προσιμάς τον έχει και θεόν του. Εις αυτόν τον θεάνθρωπον σωτήρα, οφείλεται και ανήκει η δόξα και η κρατεά εξουσία και βασιλεία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 7. Ιδού. Έρχεται ο θεάνθρωπο κύριο με τα σνεφέλα επί των οποίων θα κάθεται ω Θεό και θα τον είδει κάθε μάτι, όχι μόνον οι πιστοί που ελπίζουν ει αυτόν, αλλά και όλοι οι άπιστοι και ιδιαίτερω αυτοί που τον εσταύρωσαν και τον ελόγισαν επί του Σταυρού. Και θα χτυπήσουν τα στήθη του εξαιτία τη λύπη και του φόβου που θα δοκιμάσουν όλα φυλέ τη γη όσο παρέμειναν άπιστοι. Ναι, αμήν. 8. Διακηρύττω και βεβαιώνω τούτο εγώ, ο οποίος είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή που δημιούργησε τα πάντα και το τέλος στο οποίο θα καταλήξουν ως εισύψης των σκοπών Των όλα, λέγει Κύριος ο Θεός, ο οποίος υπάρχει από τον εαυτόν Του χωρίς να τον δημιουργήσει άλλος και ο οποίος υπήρχε να ιδίως και θα υπάρχει διαρκώς και εις το μέλλον ο Θεός ο Πατοκράτορ. 9 ε, ναι. Εγώ, Ιωάννη, ο αδελφό σα, ο συγκοινωνό και συμμέτοχο στην θλίψη και του διωγμού δια την πίστη του Χριστού, αλλά και στην ένδοξον βασιλείαν με την οποία θα μα ανταμείψει, εάν δείξουμε ανυπομονή και μείνουμε ενωμένοι με τον Ιησούν, ήλθα εξόριστο στην σων που ονομάζεται Πάτμο, δια το κήρυγμα του λόγου του Θεού και δια τη μαριριριριριά μα που δίδω δια τον Ιησούν, ότι είναι ο ιό του Θεού και ο σωτήρ μα. 10. Ήλθα εις έκσταση και άμεσον επικοινωνίαν με το πνεύμα του Θεού κατά την Κυριακήν ημέραν και ήκουσα από πίσω μου φωνήν μεγάλην και δυνατήν σαν σάλπικα, ένδεκα που έλεγε. Γράψε αυτά που θα είδη στις βιβλίων και στείλε το εις τα σεπτά εκκλησίας που εκπροσωπούν την όλη εκκλησίαν. Δηλαδή στις εκκλησίες που είναι στην Έφεσον και στη Σμύρνη και στην Πέργαμον και στα Θιάτυρα και στα Σάρδης και στην Φιλαδέλφια και στη Λαδοίκιαν. 12. Και έστρεψα ο πίσω μου για να είδω το πρόσωπο που με τη φωνή αυτήν ομίλη προς εμέ. Και όταν γύρισα ο πίσω, είδων επτά χρυσά λιχνίας που εσημβόλυζαν τα σεπτά εκκλησίες, οι ε οποίε σκορπίζουν φω ει των σκοτισμένων από την πλάνη και αμαρτίαν κόσμων. 13. Και στο μέσον των λιχνιών αυτών, των και πηγήν του φωτό, των πρόσωπων ένδοξων που προσιών ανθρώπου και φόρι μεγαλοπρεπέ ένδυμα, το οποίο έφτανε έω τα πόδια του και το ζωσμένο πλησίων του στήθου του μεζόνι χρυσίνη βασιλική. 14. Η κεφαλή του δε και οι τρίχε ήσαν λευκέ σαν άσπρο μαλή, σαν χιόνι, για να συμβολίζουν ότι και αυτό είναι σαν τον Θεών, παλαιός των ημερών. Και τα μάτια του ήταν σαν φλόγα φωτιάς που φωτίζει όλα και δεν μένει τίποτε κρυμμένον εμπρός της. 15 Και τα πόδια του ομοίωζαν κατά τη λαμπρότητα και στερεότητα προς μεταλλικών μείγμα χρυσού και αργύρου, σαν να ήσαν καθαρισμένα και δοκιμασμένα και χειμένα μέσα ίσκαμινον και η φωνή του το δυνατή σαν την βοή που κάνουν νερά πολλά όταν πίπτουν από υψηλά. 16. Και είχε είχαν στο δεξιόν του χέρι επτά αστέρια τους επισκόπους των επτά εκκλησιών, τας οποίας αυτός ορίζει και κυβερνά. Και από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίκοπος κοπτερή, σύμβολον της δυνάμεως του λόγου του και της δικαίας κρίσεώς του». Και το πρόσωπο του έλαμπε φωτεινών και σταραπτερών όπως λάμπε ο ήλιος με όλην τη λαμπρότητά του. 17. Και όταν τον είδα έπεσα εμπρός στα πόδια του σαν νεκρός από τον φόβο μου. Και έβαλε το δεξιόν του χέρι επάνω μου και είπε. Μη φοβήσε. Εγώ είμαι ο πρώτος διότι υπάρχω αιδίος και ο έσκατος διότι θα είμαι πάντοτε. 18. Είμαι ακόμη εκείνο που ζει διαρκώς και έχει τη ζωή από τον εαυτό του και έγινα νεκρός διότι απέθανα δια τη των ανθρώπων και ιδού ότι παρά των σταυρικών θάνατών μου ζώης στου αιώνα των αιώνων και έχω στα χέρια μου τα κλειδιά του θανάτου και του άδου διότι με τον θάνατόν μου κατέλεσα τον θάνατον και έλαβα εξουσίαν και επί του άδου. 19 Γράψε λοιπόν όσα είδε και όσα υπάρχουν και αναφέρονται στο παρόν και όσα μέλλουν να γίνουν ύστερα μέχρι τη συντελεία των αιώνων. 20. Και πρωτίστως σου εξηγώ το μυστικό νόημα των επτών αστέρων που είδες στο δεξιόν μου χέρι και των επτά λιχνίων των χρυσών. Οι επτά αστέρες σημαίνουν επτά επισκόπους των επτά εκκλησιών που εκπροσωπούν την όλη την εκκλησία και επτά λυχνίε συμβολίζουν τα επτά εκκλησίας.